ΛΟΑΤΑ FM Stereo Τι έγινε ρε παιδιά Μια ερωτική αισθησιακή αισθηματική ρομαντική μα πω λαμβάνω σοβαρή εποπή στην εποχή της uh, The Great Greek uh, Desprez Desprez τι πρέπει να πει, Καλή σας μέρα κυρίες μου και κύριοι The news, Τους 101,5 είσαστε συντονισμένοι Ραδιολογικά και σήμερα για καμιά ώριτσα θα κάνουμε μεν παρέαν <Τι> Για να δούμε την ενδοχώρα μας <Τι> Την ενδοχώρα μας Κυρία μου, κύριέ μου. Μετρά. Μετρά. Μετρά. When I'm Odessa, desperate, at San Angelo, road. The rhythm keeps me living, but have you heard the news? There's a sad song singer coming, with the rock of Billy Blue. 14 December, like eh? It's the same old tune in Temple, but the loving I ain't had. I'm getting full my and am a real old man. Giving up on calling you but you're evading me. I'm coming home, and if you're gone. Έχω σκάσει, σου λέω, έχω κλατάρει. Ψάχνω με τα μανία. Να βρω τι φωτογραφίε του Αντώνη με το καθηκάκι στο κεφάλι. Really, really. Δεν βρίσκω τίποτα ακόμα. Φαίνεται πάει την τελευταία μέρα. Να πάει ο Αντώνη να τον δω με το καθίκι στο κεφάλι, πώ το λένε αυτό το καθικάκι, είπαμε το λένε. Τιμπούκ, πώ το λένε. Τσαμπούκ, πώ το λένε, τέλο πάντων. Δεν θα γίνεται να με περάσει από τον πάγκο για να μην πάει με το καθίκι, αλλά θα το βρούμε. Εσ κασά, λέω. Εντάξει κυρίες μου και κύριοι, φωνάξτε μας ατζούδες Ανοίξτε τα σπά. Εκτός από τα τρελάδικα. Ανοίξτε... Παρακαλώ. Καλή σας σπά. Πως το λένε Κιμπούρ Όχι Κιμπάκ Κιπάκι Κιπάκι Κιπάκι Πως λέμε κιπατζής, Κιπάκι Άμε Γιότα γιώτα Όλα Και έχει φωτογραφία Ναι ρε παιδί μου Του Αντώνη με το καθήκη Χθες που πήγε κάτω Θέλω χρησιμοποιέ παιδουν, παιδί μου πούμε. Α έχει παλιό, καλό θα το ψάξουμε εδώ πια. Εξαναφορέ ο ντονάκει του το στο κεφάλι μου λέει εδώ, τηλεακροτή. Ορίστε. Καλό του παλικάρι. Τι να φτιάξουμε εδώ. Over in the fading fire glow On that wild and misty night She was my woman Τώρα του έχουν βάλει σου λόφια του. Χρόνια είναι αυτή η ιστορία. Ναι. Υπομονή, υπομονή. Λοιπόν, που λε. Το κυπάκι, πού είναι κυπάκι. Ο κυπάκι, ο κυπάκι Το έβαλε το... ο Αντουνάκης πάλια, Αλλά θέλω να τον δω χθε. Να σκάσω το... Να τον δω εκεί να τον τουρλώνει Να καταθέτει Στεφάνη στα σαπούνια mm. Τώρα το τι δηλώσεις ο ο mm. Νεοδημοκράτη μου τώρα Γιατί είσαι δημοκράτης είναι δικό σου θέμα Α και γιατί ο Αντώνης είναι αρχηγός σου Πάλι δικό σου θέμα Είναι περιορέξιος κολοκυθόπιτα Αλλά Πώς θα προχωρήσουμε εμείς με τους Οβρεούς και τι κοινά εμπόρια έχουμε. Τι θα μας στείλουν κακαράντζα από τα γιδοπρόβατα. Τι δεν κατάλαβα. Δηλαδή. Τι ακριβώς κοινή πορεία μπορεί να έχει η Ελλάδα με τους Οβρεούς. Αυτά βέβαια τα ξέρετε καλύτερα εσείς του κόμματος που έχετε και αρχηγό τον Αντώνη τον Αντώνη τον πέδαρο. Αντώνησα. Ωραία, καλά. Πώς την είπαμε αυτή. Την είπαμε αυτή, ρε παιδί μου. Τι καινούργιε πολιτικούδε εκεί. Απά, απά. Τι σου έλεγα λοιπόν. Ανοίξτε μασατζίδικα. Μασατζίδικα. Ανοίξτε σπα. Φωνάξτε τις μασατζούδες όλες, φωνάξτε μασέρ, φωνάξτε φερτε λάδια, φερτε αλεύρια, φερτε... μισό λεπτό, ορίστε. Καλώς τον. Λάιθεν Στάιλι. Ωπα-ποπο-πο, καλώς τους <laughs> Βάρα, wow. βέβαια, αυτό το έχουμε πει από παλαιότερα. Ναι, παντού ήγινε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Α ναι, μάλιστα ναι, ναι, ναι. ah, αυτοί δεν φοβούνται τίποτε έγινε παλικάρι μου να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά όποιο είναι απέναντι στου 300 <laughs> καλά κάνει και είναι απέναντι στου 300 αλλά άσε με να σου πω τώρα φέρε αλεύρια, φέρε μασάζ, φέρε κρέμε Φέρε μας Ατζούδες και Μασέρ Ο Βαγγέλας ο Βενιζέλος κουράστηκε <Τι όλες> Κουράστηκε κυρία μου και κυρία μου <Τι όλες> Κουράστηκε ο άνθρωπος δηλαδή κουράστηκε από το πολύ φαΐ ε, Συγγνώμη, πολύ δουλειά <Τι όλες> Έξι μήνες μετά από την ανάληψη Και από το σφάξιμο που έκανε σε μερίδα του ελληνικού λαού ο αντιπρόεδρος, αφ' μεγάλη μορφή Τώρα σου μιλάω για βαρύ σοσιαλισμό Τον βλέπεις εξάλλου και στην εικόνα Χτες κουρασμένος Καταβεβλημένος Κρέμασαν οι πατσάδες κάτω Έδωσε τη χαριστική βολή στην ακολουθούμενη εδώ και δύο χρόνια οικονομική πολιτική που ο ίδιος επέλεξε, ο ίδιος προσκύνησε, ο ίδιος ψήφισε, ο ίδιος βγαίνει και λέει στον ελληνικό λαό για βοηθήματα σωτηρίας για να θα όση την Ελλάδα κτλ. Δυστυχώς λέει όλες οι θεμελιώδεις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προγνώσεις του αρχικού προγράμματος του μνημονίου δεν επιβεβαιώθηκαν. Ελληνάρα... Είμαι εξουθενωμένος υπό Βαγγέλας. Μένω εδώ από εθνικό καθήκον Κοίταξε, από εθνικό καθήκι μένεις εκεί Αλλά το καθήκον με το καθήκι τι νομίζεις είναι Μία λεπτή γραμμή τα χωρίζει Αυτός λοιπόν, κάνοντας το εθνικό του καθήκον Μένει εκεί Η μερίδα του λαού έχει εξαθλειωθεί πια Ακόμα και κουπόνια για φαγητό στα σχολεία δεν μιλάμε για άρρωστους και συνταξιούχους Κάθετε εκεί λοιπόν μαζί με το στρατό του Από εθνικό καθήκον γαθίκον. Εξουθενωμένος ο Βαγγέλας. Φέρτε λάδια Το λαδομένο σκηνή ξέρεις Φέρτε έλαια Φέρτε αλεύρια να τον πασαλείψουμε Φέρτε μασάζ Κουράστηκε ο Βαγγέλας. Μασάζια Φέρτε μασιάζα Και μασιά Κυρία μου, κυριέ μου με, με, με μεγάλη θλίψη δηλαδή Πώς να κάνεις εκπομπή Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο Τόσο καταβεβλημένο Τόσο κουρασμένο Να κάθεται εκεί και να σε πηδά ε, Συγγνώμη, να σε, ξε, ξε, συγγνώμη να, να σε βοηθάει Από εθνικό καθήκον Είδες λοιπόν ποιο είναι το εθνικό καθήκον Ελληνάρα μου Να μην έχεις Εθνική ανεξαρτησία Να μην έχεις υγεία Να μην έχεις παιδεία Θα μου πεις τα είχες προχθές Όχι μπορεί. έτσι λέμε τώρα Αυτό λοιπόν είναι το εθνικό καθήκον Ελινάρα μου Λοιπόν αλλάξαν τα πάντα Βγάλα το μυαλό σου τώρα τα εθνικά καθήκια ε, Συγνώμη τα εθν... <laughs> Τα είμα, τι μπέρδι τώρα. <laughs> τα εθνικά καθήκοντα που μπορείς να είχες εσύ στο μυαλό σου Εδώ μιλάμε για το εθνικό καθήκη Ή καθήκον oh. Για το εθνικό καθήκη Προσωποποιημένο right. right. Απ' την άλλη όμως Ελληνούμπα μου Γουστάρεις στρελά. Τώρα ε, Το ότι ήρθε oh. Το Διεθνές νομισματικό Ταμείων και διαπίστωσε ότι δεν έπιασες τους στόχους Και βάλε μέτρα Και μείωσε αμέσως τους μισθούς Θα μειώσεις τους μισθούς Τα μέτρα, ελληνούμπα μου Πιάνονται μόνο άμα μειώνεις μισθούς συντάξεις Μόνο δηλαδή Διότι μειώνοντας τα Τους μισθούς Δεν θα έχεις να πληρώσεις τίποτα πια Ούτε να φας Και θα οδηγηθείς γρηγορότερα στην εξαθλίωση Είναι απλή η σκέψη Δηλαδή τώρα πρόσεξε Ο τοκογλίφος άμα σε σκοτώσει, πως θα πάρει πίσω τα λεφτά του hey! Έχεις κάνει το κουγλήφος hey! Δεν έχεις κάνει το κουγλήφος hey! <laughs> <laughs> Πως, είναι... τώρα αυτό θα μπεις το σκέφτεται ένας χαζός hey! Δεν μπορεί να το σκεφτεί ένας έξυπνος σαν τον μπεμπέζενή Που είναι εθνικό καθή... Καθή... καθήκιο hey! Καθήκον hey! Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα Ελληνούμπα μου Κόψτε μισθούς, κόψτε, κόψτε ξεντάξεις Κόψτε κι άλλα γιατί κι άλλη μαύρη τρύπα μας βρήκε κι' άλλη μαύρη τρύπα μας βρήκε. Διαθέτετε σπλήνα ατόφια, θα την πουλήσετε. Με τα μόσχευση σπλήνας γίνεται, αυτή την παίρνουν οι τοκογλίφοι. Ωραία θα τα πάρουν όλα. Μήπως βάλατε και κανένα χρυσό δοντάκι, καλά αυτά θα σας το πάρουν άλλοι. Δεν γίνεται. Λοιπόν Ελληνούμπα μου δεν ξέρουμε γιατί τώρα. διάχρονος πήρε το ένα όπλο και χθες στο Βέλγιο, σκυκάρις να γαζόνι και ένας 50χρονος στην Ιταλία πήρε άλλο ένα όπλο. Έχουν σαλτάρει δηλαδή οι, οι, οι κόσμοι. Έχουν σαλτάρι και αρχίζουν και μπαμπουμ Φροχτές ένα στο Hollywood κάτω βγήκε στη μέση το δρόμο Στα φανάρια και όποιος παίρναγε με το αυτοκίνητο τον πυροβόλαγε Και μεταξύ εκείνοι βαρεμένοι στον εγκέφαλο νόμιζαν ότι γυρίζεται ταινία Όταν είδαν τους οδηγούς να πέφτουν σαν κοτόπουλα Τότε ήταν Ορίστε Ναι, το είδα, ναι, το είδα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Βέβαια, καλά σημαίνει εδώ, φίλος. Ο Στο Βέλγιο τον βγάλαν ήδη ζουρλό και με ζουρλομανδία. Αλλά αυτός είναι νοτιοαφρικανός μετανάστης και την ώρα που πυροβόλαγε εκεί κάτι φώναζε ο άνθρωπος Να πούμε δεν καταλαβαίνει τη φώναση. Άρε Σαρκοζή, άρε Σαρκοζή. Άρε Σαρκοζή, άρε Σαρκοζή. Λοιπόν, κυρία μου και κύριε μου, θα είδε χθε τα το εθνικό καθήκον του άλλου του ορίστε παρακαλώ παρακαλώ Λορέαν Πάρκινγκ Έκλεισε ο τηλέφωνο. τι θα έλεγες, λέει, αν στη Βουλή ήταν ένα πολύ όροφο πάρκινγκ με 10 πατώματα κάτω και 10 πατώματα πάνω. Εγώ τι να πω, δεν έχω <Συλίδι> Μπορεί να με το πιστεύεις, αλλά αμάξι δεν έχω. <Συλίδι> λοιπόν που λες, κυρία μου και κύριέ μου, όταν ζεις σε μια χώρα που όχι μόνο η, η υπουργή της... Κάνουν το εθνικό τους καθήκον Αλλά και οι πολίτες της και οι δημόσιοι υπάλληλοι της Και όλοι πρέπει να σε μια υπερηφάνεια <Ρι> Χθες λοιπόν Πήγαν ανάπηροι Ανάπηροι όπως το ακούτε Να διαμαρτυρηθούν στη Βουλή Γιατί καλαπέρα τους οδηγήσαν στο θάνατο Έτσι δεν το συζητάμε Εξεπερνάει κάθε όριο θράσου Η συμπεριφορά των ανδρών εκεί Τον η ΜΕΤ ΜΑΤ πως λέγονται αλλά και εκείνων που τους έδωσαν εντολή που είναι που κάνουν το εθνικό τους καθήκειον ξέρει Με... ξέρεις ποιοι είναι αυτοί έτσι Με... και έσπρωξαν τους ανθρώπους οι οποίοι κάνανε μία ειρηνικ... παρουσία ειρηνική δεν απειλήσαν κανέναν τους κόβουν τα επιδόματα τους αναγκάζουν να αποδεικνύουν το αυτονόητο δηλαδή έναν που είναι 80-100 θέλουν να τον κάνουν 40-30 για να μην του δίνουν τίποτα Λοιπόν κυρία μου και κύριε μου, χωρίς <Κορίστε>, το παρακαλώ. και κήπο μπορεί να το κάνεις ό,τι θέλεις ρίξ και κάν λοιπόν, το και σιγά τώρα λοιπόν αυτό το θέμα τώρα Τι, δηλαδή το να σπρώχνεις το να κατεβάζεις κλούβες αστυνομίας το να κάνεις όλα αυτά απέναντι, απέναντι σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα απέναντι σε ανθρώπους που κινούνται με αναπηρικό καροτσάκι Δείχνει λοιπόν Το εθνικό καθήκιο Το εθνικό καθήκιο Πόσο ενδιαφέρεται Για το έθνος Ενδιαφέρεται μόνο για το καθήκιό του Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν Στη χώρα που την κυβερνάνε Κυβερνάνε λέμε τώρα Οι καθικιούχοι ο είναι αυτός που κάνει το εθνικό του καθήκον Οι εικόνες δηλαδή ήτανε... ήταν για κλάματα έτσι Παρακαλώ Καλώς <σ <σ> τον Έτσι είναι το κόλπο. Οι εντολές είναι ίδιες παντού, όπως ήταν στη Λιβύη στη Υιβιο, όπως είναι στη Συρία, είναι και εδώ το ίδιο. Είναι ακριβώς το ίδιο. Ε, ακριβώς όπως το λέω. Ε, τίποτα και το σκόπησα. Τίποτα. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνα. Λοιπόν δεν έκανε τίποτα ο άνθρωπος, δεν άντεξε άλλο να έχει κλειστό το μαγαζί εκεί σε μια πόλη στη Συρία. Πήγε να ανοίξει το μαγαζί να βγάλει ένα μεροκάματα και τον σκότωσαν γιατί άνοιξε απλά το μαγαζί του. Οι εντολές είναι οι ίδιες παντού. Μην κοιτάτε που ακόμα εδώ δεν βγάλαν τα μπαμπαμπούμα. Δηλαδή αυτό δεν είναι θάνατος. Το να σπρώχνει έναν ανάπηρο τώρα, ο οποίος δεν έχει... Δεν έχει... Δηλαδή τι του πρόσφερες τόσα χρόνια. Είχες καμία πρόληψη για αυτούς τους ανθρώπους, καμία βοήθεια τους προσέφερε. Κάτι πενιχρά επιδόματα εκεί πέρα. Ζούσαν με τη βοήθεια των συγγενών και ζουν με τη βοήθεια των συγγενών οι περισσότεροι. Ειδικά οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα. Είχες κανένα κράτος πρόνοιας και δικαίου για αυτούς. Και πας και τους πρόχνεις κιόλα. Γιατί πάλι καλά που ο Καμίνης δεν, δεν αμόλισε τίποτα σκυλιά να φάνε για να μην την εικόνα της Χριστουγεννιάτικης Αθήνας. Όπως ξύλωσε τα παγκάκια απ τη... για να μην έχει άστεγους Μην κοιμούνται οι άστεγοι στην Αθήνα Και του χαλάν την εικόνα του καμίνι Καμίνι μου μια ζωή σοβαροφάνια ήσουν α. Και εσύ και η παρέα σου Και όλοι μαζί αυτοί Αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν κοίταξε να δεις τώρα κάτι Μάζευε τις αποδείξεις Γιατί σου έρχεται μεγάλο Κελεπούρι Σχωρείς καινούργιο κελεπούρι Μπορεί να καταργήθηκε η έκπτωση φόρου για τη συλλογή αποδείξεων. Οι φοροκάρτες δεν χρησιμοποιούνται ουσιαστικά από κανέναν. Αυτό δεν σημαίνει ότι καταργήθηκε η υποχρέωση συλλογής αποδείξεων. Πρόσεξε, μέχρι το τέλος του χρόνου έχεις τελευταία ευκαιρία να μαζέψεις χαρτάκια. Όχι για να γλιτώσεις φόρο όπως συνέβη με τη φορολογική δήλωση του 2.11. Που του ήρθε στο κεφάλι Αλλά για να μην πληρώσεις περισσότερα Πρόσεξε το αυτό Βέβαια αυτοί θα βρούνε τρόπο πάλι να στα πάρουν Θα σου βάλουν κάτι άλλο Αλλά λέμε τώρα τουλάχιστον Να μην έχουν να σου πούνε το απλό Δεν έφερες αποδείξεις walk, dad, walk. Talk, dad, talk. Her, dad, Το 40% told... Του φόρου και τον προστίμων but... που πηγαίνουν λές πηγαίνουν στην ζέπη του εφοριάκου στην ζέπη του εφοριάκου του δημοσίου Λειτουργού. Oh. δεν τα λέμε εμεί αυτά oh. έρευνα τα λέει oh. και που κάνει ανατομία της διαφοράς και έγινε σε ανακοινώθηκε σε ημερίδα του Ελιαμέπ oh. του Ιωβέ Καντόρ και τις κίνησης πολιτών Έγινε λιμών λοιπόν oh, yeah. Φοροδιαφυγή και κοινωνική δικαιοσύνη uh -oh. που διο... Έγινε η μερίδα που διοργάνωσαν αυτοί uh -oh. Και μόνο τα 20 Από τα 100 ευρώ Φόρου και προστήμων πηγαίνουν... πηγαίνουν Στα δημόσια ταμεία uh -oh. Ενώ ε, 40 ευρώ μπαίνουν στις τσέπες των εφοριακών από τα 100 yeah. Πού πάνε τα άλλα Πού πάνε τα άλλα Πού πάνε τα άλλα η έξαρση του φαινομένου φοροδιαφυγής δεν είναι τυχαία, δήλωσε εκεί ο ένας ομιλητής. Και ακόμη και σήμερα, ακόμη και σήμερα, δυστυχώς... παρακαλώ. Κυρία μου, κύριέ μου Λέει εδώ ένας τηλεακροαντής Κυρία μου, κύριέ μου Δεν ε, Το θέμα είναι ποιος θα τους ελέγξει αυτό. Ποιος να τους ελέγξει Βαθ, Βαθύ κόμμα αυτή Αυτή <Τι Τι> είναι η άρχουσα τάξη. Κυρία μου, κύριέ μου <Τι> Έψαξα βρήκα αυτό που μου υποφίλωσε εδώ στην αρχή και βλέπω τον Αντωνάκη, τον Αντόναρο ρε παιδί μου, τον Πεδαράτης Νέα Δημοκρατίας. Ρε, φίλε, τώρα ναι τον βλέπω με μαύρο κοιπά. κιπά λέγεται, ρε, όχι κυπάκι κι εσύ. κιπά, φοράει μαύρο. Και έχει φράντζα στο κεφάλι. Και το έχει βάλει πίσω από το κουρκοκέφαλο το κυπά Αλλά η φωτογραφία είναι από το 1991 μεγάλε. Σηκιμάσαι και τύχη σου δουλεύει μεγάλε. Τελικά δεν υπάρχει κανένας που νομίζει τον τουρλωσε στους ουβριούς Έλα Αντωνάκη, με το κύπα, Ρε τον αντονάκι. Τώρα το, το 2011 που πήγε με, το, πήγε με τον τέτοιον ρε παιδί μου ε, με τον, Α είναι και ο, ο κοκκινος πάνος ο κόκκινο πάνω σε πίδεση! Λοιπόν, τώρα δεν φορέσε. Κιπά. Κιπά. Δεν φόρεσε τη διάρκεια. Θα σκάσω, δεν γίνεται. Θέλω να φορέσει και τώρα. Του πάει το κιπά του Αντωνάκη. Τώρα είναι ο δημοκράτη μου γιατί αυτό είναι ο ικανό. Καλά θα μου πει γιατί εσύ είναι δημοκράτη, εντάξει. Επίσης να σας πούμε ότι πάει να πηγαίνει να πάρει το μερίδιό του στο Ισραήλ γιατί πριν από 20 χρόνια ο ίδιος το δήλωσε ότι υπέγραψε την αναγνώριση του Ισραήλ το 1990. Πάνα εις πράξη. Οι Ουβροί δεν ξεχνάνε ποτέ και επενδύουν σε καλά παιδιά. Πήγε λοιπόν σε αυτά τα, τα φασιστοειδή εκεί κάτω να εισπράξει το ότι πρώτος υπέγραψε την αναγνώριση του Ισραήλ you και μάλιστα κατακεράφνωσε και τον Παπανδρέου yeah. η στήριξη που πρόσφερε λέει ο Γιώργος Παπανδρέου στο Ισραήλ ήταν ένα από τα λίγα θετικά επιτεύγματα του yeah. δεν τον κατακεράφνωση, με συγχωρείτε τον επένεσε ένα από τα λίγα θετικά επιτεύγματα του Παπανδρέου στην Ελλάδα πρόσεξα πάντα λέει το άλλο μεγάλο κόμμα, εσύ το υποστηρίζεις μεγάλε, ήταν ότι προσέφερε στήριξη στο Ισραήλ. Αυτό ήταν ένα από τα λίγα θετικά επιτεύγματα του Παρου Ανδρέου. Μπαρμα Μίτσο στην Κουσούφη. Τι σου με να ακόμα. Κατάλαβες? Κατάλαβες. Λοιπόν κοίτα να δεις τώρα Κάτσε να δω ένα σχολιάκι yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Μου έγινε ένα σχολιάκι ένας Ένα που γράψε ένας φίλος yeah, yeah. Από μακριά yeah, yeah. Από τις άνω κάτω χώρες yeah. Να σε καλά ρε yeah. Λοιπόν yeah. Μου έγινε ένα στίχο του λιβάδι yeah. Μη μου γράφεις στίχους γιατί και ο Αντώνης Στίχους λέει yeah. <laughs> Έγινε επί τουμπα κι ο Αντώνης Πού είναι μέτρα μπερδεύτηκα με το τυφάκι του Αλμπονάκι. Αντωνάκη, Άρε, Αντώνη Λοιπόν, κυρία μου και κύριε μου, τα χτυπήματα έρχονται απαντά στον ελληνικό λαό. Πέρα από την κούραση του Βαγγέλα no. με μπεζενή. Oh. Λοιπόν, α, που ο λαός έφαγε βλέποντας Αυτόν τον, τον, τον αρχηγό του καταβεβλημένο από τις μάχες Έρχεται μια δεύτερη μεγάλη αδικία να χτυπήσει στη ρίζα τον ελληνικό λαό Να τον κάνει να αισθανθεί άσχημα, να τον κάνει να σκύψει Το Time έβαλε πρωτοσέλιδο τον Ερντογάν ως πρόσωπο της χρονιάς Όταν ο δικός μας Γιώργος Παπανδρέου mm. με μία μόνο λέξη δημοψήφισμα yeah. έφερε τα πάνω κάτω Next στην παγκόσμια oh. κατάσταση mm -hmm. δημοψήφισμα mm -hmm. άμα πας τώρα μέσα στο βάθος του Αμαζονίου και πεις δημοψήφισμα oh. ακόμα και εκεί μέσα οι ηθαγενείς που είναι βαμμένοι, ούγκα ούγκα θα επιδείξουν να τους φάνε εκεί οι ανακόντες oh. κι όμως κυρία μου και κυριέ μου αυτή την αδικία <laughs> α... την κυνηγάνε την Ελλάδα σιωνιστές, μασόνοι οβραίοι και έβαλαν, κυρία μου και κυριέ μου, τον Ερντογάν, πρώτος, πώς το λένε, ο Ξόφυλλο, πρόσωπο της χρονιάς, στο Time. Σε παρακαλώ πολύ, δηλαδή. Έκανε διαδικτυ... διαδικτυακή ψηφοφορία ο Τούρκος Πρωθυπουργός, ε, συγγνώμη, ο Time, και έλαβε 123.000 περίπου ψήφους, αφήνοντας τη δεύτερη θέση μέχρι και το Μέση. Το Μέση τον ψήφισαν 74.000. Καλά ναι, Αρέσει Γιοργάκη. Γιουργάκη <Τι> ε, Τόσα εκατομμύρια ρουφιάνους πληρώνεις με τα κομπιούτερ εκεί Γράφουν σε blog, κάνουν run Αυτοί δεν, δεν το πήραν χαμπάρι να ψεφίσουν <Τι> Τόσα εκατομμύρια πετάς εκείνα Ο όροφος εκεί τι έκανε στα γραφεία <Τι> Τόσα εκατομμύρια εκεί γράφουν σε blog, σελίδες, κάνουν run <Τι> Ορίστε <Τι> δεν, Αμάν αυτό δεν το πρόσεχε δεν Α για αυτό δεν τον έβαλαν, ευχαριστώ Δεν, δεν τον έβαλαν λέει στα μεχανά. Αυτή είναι η αδικία Διότι αν τον είχαν ας πούμε 1,5 εκατομμύριο τρία ρουφιάνει εδώ Τι θα έχει πάρει 3 εκατομμύρια ψήφους Διαδικτυακούς ε, Λιγότερους νομίζω πληρώνει εδώ για να γράφουν σε blog και σε σελίδες Να κάνουν σχολιάκια Να γράφουνε αρθράκια Και διάφορα άλλα αλλά πάντως πραγματικά αυτό ήταν ένα χτύπημα κάτω από, τον κο, από τη μέση στον ελληνικό λαό. Να μην βάλουν τον παπαντρέα που τρομοκράτησε, τον αντιεξουσιαστή παπαντρέα που τρομοκράτησε τις διεθνείς αγορές, το παγκόσμιο σύστημα, πήγε να ρίξει τον παγκόσμιο καπιταλισμό. Να μην το βάλουνε ούτε καν υποψήφιο. Ε αυτό δεν το θέλει να πούμε ούτε ο Τούρκος. Δεν γίνεται. Oh, my... Καλό είναι αυτό άκου. Cause I caught her messing around with another man. Oh yes I did. I'm going down and shoot my old lady. I caught her messing around with another man. Hey Joe, I heard you shot your woman down. Κοίτα να δεις τώρα, ο τραπεζίτης, ο Γκάρι είναι σύμβολο της Παγκόσμιας Τράπεζας. Άκου τώρα, μίλησε στην Ελληνική Βουλή για ένα θέμα εκεί πέρα. Τέλος πάντων αυτοί, μονα, αυτοί κονομάνε ψωμιλίες θέανε να κάνουν άνθρωποι. Αλλά αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι μέσα στην Ελληνική Βουλή μιλώντας για τα Σκόπια τα αποκάλεσε Μακεδονία και δεν κουνήθηκε φίλο ε, τρελάμενο. Ούτε ένας δεν σηκώθηκε να του πετάξει ένα γιαούρτι. Να πάει στο κυλικείο τζιβουλής, να πάρει ένα γιαουρτάκι πόσο έκανε. Αυτή τζάπαν τα παίρνουν τα γιαουρτάκια εκτός από τον βουλευτή Αποστολάκω ο οποίος ε, ο οποίο του... του όρμηξε. Σε μια αποστροφή του λόγου του λοιπόν, για την οικονομική κατάσταση στις χώρες των Βαλκανίων, αποκάλεσε την, τα Σκόπια Μακεδονία oh, yes, I... και ο μόνος που το τσίμπησε εκεί και παρενεύει, λέγοντας δύο κουβέντες, ήταν ο Αποστολάκο. Oh, yes, I... Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν πρέπει να Αν πήγαινε κάποιο, λέει, ένα φίλο στο γαλλικό κοινοβούλιο και έλεγε Βρετάνια από το Βρετάνη, δεν θα έβγαινε ζωντανό από το Βρετάνη. τι να κάνουμε τώρα. Αυτοί δεν είναι οι πατριώτες με το εθνικό καθήκον που οι τοπικές κοινωνίες τους στέλνουν, διότι οι τοπικές κοινωνίες κόπτονται για την εθνική κυριαρχία, για τα παιδιά τους, για την υγεία, για την παιδεία. Αυτούς δεν στέλνουν. Και τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή ποιος φταίει τώρα. Αυτοί που κάθονται εκεί και παίζουν πεντόβολα ή οι τοπικές κοινωνίες που τους στέλνουν. Μην τρελαινόμαστε τώρα. Γιατί οι πορτογαλικές Τράπεζε επιστρέφουν στο 1974, Ξεκίνησε την ιδιωτικοποίηση. Βέβαια, ασχετίζεται με την Πορτογαλία, Πάνε προ εθνικοποίηση το πιστοτικό σύστημα, οι Πορτογάλοι. Και μεταξύ υπάρχει ένα. Έχουν ξεκινήσει, δηλαδή έχουν εντείνει. Το στιάξιμο του κόσμου yeah. ακόμα και καλά. Δεν σου τώρα καρατζαφέρι, τώρα αγάσε με, με τον κολοτούμπα να μου. Yeah. Πώ να κάνει και κολοτούμπα, θα γεμίσει ο κόσμο κατά. Αλλά το θέμα είναι το εξή. Ε, βγαίνουν κάτι ανθρωπάκια στα κανάλια, στα παράθυρα. Yeah. Άμα γυρίσουμε στη δραχμή δεν θα έχεις να φά. Δεν θα έχεις εκείνο, δεν θα έχεις το άλλο. Τι yeah. δηλαδή κάτσε ρε παλκάρι μου να πούμε. Με συγχωρεί δηλαδή. Μόταν κυκλοφόρα και το πεντοχίλια ρο δεν είχες να φας. Yeah. Δεν θα εχεις εκεινο δεν θα εχεις το αλλο τι δηλαδη κατσε ρε παλουκάρι μου να με συγχωρει δηλαδη μοταν κυκλοφορα για το πεντοχιλια δεν ειχες να φα. Αυτος θέλετε, αυτος έχετε. Τώρα αρχίσαν και η νιάς και το θέμα της Γερμανίας με τον Μάρκο το έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό. Αρχίζουνε και η Γάλλοι η Γάλλη τώρα. ορίστε Είταρις το πάραμον. Yeah, yeah. τη δυνάμει μας μασόνοι Με βλέπει λέει <laughs> Με βλέπει δικό μας λέει ένας τηλεοπροατής Πάω προς μεριά παπαρίγα <laughs> <laughs> Ναι ναι ναι Τέλος πάντων οφείλω να μεταφέρω τις έξιπνες παρατηρήσεις Κυρία μου, κύριέ μου, άρχισε τώρα να μιλάει και οι Γάλλοι για επιστροφή στο φράγιο. Έλα! Αυτοί κάνουν τα δικά τους, κυρία μου και κύριέ μου, και δεν πάνε να κάνουν τα δικά τους. Εδώ πέρα από το ότι δεν ενδιαφέρεται κανένας για εθνικές κυριαρχίες και τέτοια, έχουμε τώρα, να πούμε πρόσεξε, έχουμε το... Έχουμε τον υποψήφιο αρχηγό του Πασόκ, σε παρακαλώ πολύ Μάικ Χαμάρ Μιχαλάκης, χρυσοχοίδης στο κατακόσμο ο οποίος κυρία μου και κύριε μου δίνει τι, ε, τι, τι, λοζάνι, τι, κοτσάνι, τι, κοζάνι οι Γερμανοί λοιπόν το προφέρουν την, την κοζάνη δεν σας το είπα τυχαία κοτσάνι, στα γερμανικά προφέρεται κοτσάνι ή κοζάνη Τι, λοζάνι, τι, κοτσάνι λοιπόν. Κοτσάνι που θέλετε, αλλά τέλος πάντων. Διαθέτει πλέον ελβετικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας Γι' αυτό και ο, ο εκπρόσωπος της εταιρείας παραγωγής φωτοβολταϊκών κυψελών Φόλκμαν, Να μαθαίνεις ρε να, να λες τα ονόματα για γι'αλ, ο Dirk Φόλκμαν με τον Φούχτελ Διεκδικεί την ανάληψη κατασκευής της γιγαντιαίας ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας 200 ΜΒ Τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη η Ελληνέζε μου Στην Κοτσάνη Στην Κοτσάνη λοιπόν θα γίνει αυτό το πράγμα Και ο πανηγυρίζει ο Μιχαλάκης Τι να κάνουμε τώρα Το Project Κοτσάνη Το Project Κοτσάνη Αποτελεί λοιπόν μεγάλη είδηση Μας έλεγε εδώ ένας ειδικός προμηνών ότι αυτά τα φωτοβολταϊκά εκτό το ότι είναι ξεπερασμένη τεχνολογία δεν είναι εξαγώγημο το ρεύμα. Μα τα έλεγε ο άνθρωπο, τα μεταφέραμε διότι είναι ρεύμα. Ξέρω εγώ πώ τα λένε, κάπω τα λένε οι ειδικοί και δεν μεταφέρεται. Πρέπει να καταναλωθεί επιτόπου το ρεύμα. Έτσι. Αλλά πέρα από αυτά, κυρία μου και κύριε μου, η τεχνολογία είναι ξεπερασμένη πια όπω μα είπε ο άνθρωπο. Αλλά και βέβαια, πού θα αδειάσουν την ξεπερασμένη τεχνολογία του παίρνοντα. Φράγκα και στην Ελλάδα. Πού θα διάσουν τα χημικά τους οι βρύ, με τα ματ στην Ελλάδα. Τα παλιά, τα λιγμένα. Πού θα διάσουν τις μπέμπες τους στην Ελλάδα. Έλα, περίμενε Το εθνικό του καθήκον και ο, ο Μιχαλάκης. Know... Πολλά εθνικά καθήκον. Yes, we... Πήξαμε στο εθνικό καθήκον. Βέβαια, κυρία μου, κύριέ μου, τα, τα ελληνικά μέσα μαζικής εξαπάτησης και εξαθλίωσης είναι ρε παιδί μου τώρα οι άνθρωποι υποστηριχτές της αλήθειας, του λαού. Οι άνθρωποι δεν κάνουν τίποτα. Ό,τι τους συμφέρει το δείχνουν. Είχαν δείξει κάποιες εικόνες από την Αμερική και αντιστέκονται ακόμα για το κίνημα κατά της Wall Street. Το καταλάβατε τη Wall Street. Τα ξημερώματα απέκλεισαν λιμάνια στη δυτική αχτή, των ήπα. Yeah. Εδώ δεν δείχνουν τίποτα, Ελληνέζε μου. Yeah. Μη και... και τα πάρει στο κρανί ο κανένας Μη και πάρει θάροδε, φάρος δηλαδή. Yeah. Το θέμα εδώ είναι να σε σκιάζουν από παντού. Και να σε βαράνε από παντού, έτσι. Okay. Και να σπρώχνουν τους ανάπηρους από παντού, έτσι. Okay. Παρακαλώ. Έλα πάλι Α, oh. Oh. Ah, είναι, είναι η παγκόσμια μορφή Ναι, ναι, ναι Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι Αλλά ο δικός μας τρομοκράτησε όλο τον κόσμο Όλοι τον προσκύνησαν τι να, τι να κάνει ο Ντεοργάνε. Επιμένω ότι είναι κατάφορη η αδικία το χτύπημα που δέθηκε σύσσωμη η Ελλάς με το να μην μπει στην ψηφοφορία αυτή η μορφή. λοιπόν είναι χτύπημα δηλαδή από μασονικά και εβραϊκά κέντρα. Αλλά θα μου πεις δικός τους είναι γιατί δεν τον παρέσουν, τέλος πάντων δεν ξέρω. Μα το βρήκα, η Ελοχήμ, η Ελοχήμ, τον... Μα ε, κάναν χτύπημα εναντίον της Ελλάδας η Ελοχήμ και η Νεφελήμ μαζί. Λοιπόν που λες στο Portland χιλιάδες διαδηλωτές απέκλεισαν τις εισόδους της δυο προβλήτες, στο Oakland, στο Los Angeles, στο San Diego, στο Seattle, στο Vancouver, στον Καναδά. Τι γίνεται ρε παιδιά, στη χώρα που ανθεί φεδρά, μαύρη πορτοκαλέα αντί φεδρά τέλος πάντων. Ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. Το χτύπημα που κάνανε αυτοί, λέει η κίνηση που κάνανε αυτοί στην Αμερική. Μιλάμε για πολλά εκατοντάδες εκατομμύρια χασούρα. Σωστό, σωστό. Ε, λοιπόν, και εκεί επιμένουν, επιμένουν, επιμένουν, επιμένουν οι άνθρωποι. Μπας και δούνε άσπρη μέρα. Με μαύρο ουμπάμια πώς να δουν άσπρη μέρα. Μόνο αυτοί θα δούμε που θα καταλήξει. Αλλά πάντω εδώ, άκρα του τάφου σιωπή. Ήταν ανεξάρτητα μέσα μαζικής εξαθλίωσης Λοιπόν κοίταξε να δεις τώρα Για την ξεφύλα των 117 Που και άλλοι και άλλοι Ζητάνε λεφτά Τα εκατοντάδες εκατομμύρια Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που ζητάνε Τώρα έγιναν 121 οι βουλευτές Μεγαλώνει ο κατάλογος των βουλευτών Εν ενέργεια και συνταξιούχων Που κάνουνε Δικαστήρια εκεί στην Ελλάδα τα διοικητικά να πάρουν λεφτά, θέλουν λεφτά, λεφτά, λεφτά. Ποιοι είναι οι καινούργοι Α, mm. ο της Νουδού, ο καλατζής. Mm. Α, ο σαμπατζιώτης. Α, mm. πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα. πα, πα. Ο Εμμανουήλ Κεφαλογιάννης Κυρία μου και κύριέ μου Και ο Ιωάννης Κεφαλογιάννης Είναι ο Δημοκράτης Τώρα μιλάμε για παιδιά Τώρα για Άμα Τι να κάνω τώρα να σου ξαναπώ Τα ονόματα αυτή την αρχή Σε βαριέμαι. Έλα παρακαλώ ο του παλιγάρι Ο Μαντέλης, ο Άκης, ο Κατσίκης Όλα όλα τα παιδιά Όλα Όλα όλα τα παιδιά Όλα όλα Ευχαριστώ Και ο Κατσίκης Αλλά εμείς κυρία μου και κύριέ μου Δεν μας ενδιαφέρει ε, για κανέναν άλλον Save Παρθένα Φουντουκίδου Μόνο η Παρθένα, την ηθική βλάβη της Παρθένας αναγνωρίζουμε. Γι' αυτό ελάτε να πυκνώσουμε τις τάξεις του αγώνα. Save Παρθένα Φουντουκίδου, τέλος. Με Παρθένα στη Βουλή. Ε, όχι λάθος, η Παρθένα αναδρομικά. Δεν τη θέλει στη Βουλή πια. Θα χορτάσουμε. Όταν βλέπω, όταν βλέπω, όταν βλέπω δηλαδή αριστερούς να μιλάνε στη Βουλή. Τρελαίνομαι ρώτησε ο Παπαδημούλης για τις αρμοδιότητες του Φούχτελ ο Παπαδημούλης τώρα ρώτησε για τις αρμοδιότητες του Φούχτελ και ορίστε Μουσική καλή μέρα Μουσική ορίστε Μουσική ναι εμείς τα λέγουμε Μουσική ναι ορίστε παρακαλώ Είμαστε ψώνια μάλιστα Του κερατά ψώνια Και αγράμματος και αστοιχείωτοι Άλλο τι θέλετε να πω Μάλιστα κύριε Εσείς δεν είσαστε ούτε ψώνιο Ούτε αγράμματος ούτε αστοιχείωτος Αχα Αχα <laughs> Μάλιστα Τροπή μας και έσχος μας Για τα όσα λέγουμε Τροπή μας και έσχος μας για τα όσα λέγουμε Ευχαριστούμε τον κύριο! Η Να πάμε να γαμιθούμε! Μάλιστα... Μάλιστα... Άπαντες! Μάλιστα κυρίε μου! Εσείς! Εσείς! Εσείς! Μα... Μας απαξιείτε! Θέλετε να μας τα πείτε στον αέρα να σας ακούσουν και οι άλλοι! Θέλετε? Μάμα, είναι μεγάλη τιμή να μας βρείς για ένας σαν εσάς <laughs> Καλή σας μέρα κύριε βλάκα μου <laughs> Λοιπόν, τι να κάνουμε τα έχουμε κι αυτά Ορίστε παρακαλώ <much> Ντροπήσου και εσένα, είσαι βλάκας Είσαι μαλάκας, κα, κάτω το τι άκουσα <much> Να πας, πρόσεξε και... <much> Ναι, όχι άκουσα, σου πω κι άλλα τι μου είπε <much> Είσαι αγράμματος, είσαι <much> Και να πας να <much> Αυτός ο κύριος λοιπόν αυτή είναι ευχή, αλλά πού να πάω, αδερφέ μου. Πού να πάω, να σε καλά, να σε καλά. <laughs> Τι να κάνουμε, υπάρχουν άνθρωποι που γουστάρουν τρελά. Υπάρχουν αυτοί που πάνε και τους ψηφίζουν. Ο Κυριούλης που πήρε προηγουμένω πριν, Μάλλον ο ίδιο ήταν, δεν χόρτασε, Βρισίδη. Έλα. <laughs> ναι. Τι να βγάλω, Μόρε. Μπα να πηγαίνει του μπαλάκες σαν. Έλα. Έλα, Μόρε. Θα κάτσω να ασχοληθώ τώρα με το Σουργελό να πούμε <Οι> Αυτός είναι, έλα ευχαριστώ πολύ Αυτός είναι Γερμανοτσολιάς Φάνηκε από τη, φω... απ τη φωνή Αυτός στην κατοχή έχει δώσει κόσμο και κοσμάκινα. Παρακαλώ <Οι> Έλα πε. το <Οι> Θέλα μου να τον βγάλω στον αέρα τώρα τον το, το, το, το κακομύρι να πούμε Θα τον γνωρίσετε και από τη φωνή ποιος είναι να <Οι> Έλα Έλα τον κακομύρη τώρα σου λέω Γερμανοτσολιάς τώρα γνω, Γνωστός Γερμανοτσολιάς τώρα Τον ξέρω, έλα φιλιά για. Μην ασχολείστε τώρα να... Έχουμε περάσει χειρότερα Με επίσημους σοσιαλιστάδες εδώ Αγωγές, για άστοτα. Άστοτα. Εδώ την εκκλησιά του πήγαμε να υποστηρίξουμε Και μας έφαγε τη σπλήνα και το σκότινα Τι να κάνουμε Γνωστοί Γερμανοτσολιάδες αυτό. <Τι> Άκου να πούμε αυτός ο ευγενή κύριο. Μου έδωσε και ευχή να πάω να κάνω ξέρει Λοιπόν τέλος πάντων θα μείνω στον Παπαδημούλη εγώ Που είναι και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Και ερωτήθηκε λέει για τις αρμοδιότητες Ερώτηση για τις αρμοδιότητες του Φούχτελ Ο Παπαδημούλης Ρε Παπαδημούλη με συγχωρείς δηλαδή Εγώ θα σου κάνω μια ερώτηση Όχι με το τωρέ μην το κύριε Παπαδημούλη Μη με παρεξηγήσει και ο Γερμανοτσολιάς πάλι Λοιπόν αφού από το Μάρτιο του 2010 όλοι ξέρατε ότι ο Παπανδρέου συμφω... τι συμφώνησε ο Παπανδρέου με τη Μέρκελ για το γερμανό Φούχτελ από, Μαρτί... από, από το Μάρτιο του 2010 το ξέρατε όλοι τι συμφώνησε βγήκαν αυτά, στη... βγήκαν στον αέρα σας τα είπαν εκεί στη Βουλή για τις αρμοδιότητες του Φούχτελ έρχεσαι τώρα μετά από πόσο ένα χρόνο να ρωτήσεις για τις αρμοδιότητες του Φούχτελ Ρε σε ποιο νομίζεις ότι απευθύνεσαι, σε αυτό το κακομήρι, το γερμανοτσολιά που πήρε τηλέφωνο και τον δουλεύει για να σε ψηφίσει. Λε <Και> <Και> τι <τί> έχω πάθει <Και> ρε, τέλος πάντων. <πάλι. Και> νέα μέτρα συνεννόησης με τους εταίρους μου, <Και> αλλά μετά τις εκλογές είπε ο νεοδημοκράτης, ο νεοδημοκράτης, νεοδημοκράτης Σταϊκούρας. Άμα τόπο Σταϊκούρας μεγάλε, βάλε με κάτω και πάτησέ με ότι θα χρειαστούν νέα μέτρα αλλά αλλά τα νέα μέτρα θα τα πάρουμε μετά το Μάρτιο. Δεν ξέρω πότε θα γίνουν που θα είναι αυτός κυβέρνηση Γιατί πρόσεξε τώρα, του δίνουνε 30 μονάδες, όχι ψέματα, 30% με λίγο ακόμα δηλαδή αυτό εδώ δύναμη κυβέρνηση Γένανε καινούργια γκάλοπ, κυρία μου και κύριε Έμως, και του δίνουνε... του δίνουνε 30% και ξέρεις τώρα πώς γίνονται αυτά τα γκάλοπ, με 20 μονάδες διαφορές από το Βασό. Ξέρεις τώρα πως γίνονται Αυτά πάμε παρακάτω Είναι το μεάρχης ο Σταϊκούρας Ξέρεις τώρα την ο Σταϊκούρας Δεν παίξε γέλας oh. Θα τον δεις και τον κουβέλη πρωθυπουργό Μη σκάσα Με κυβέρνηση νέας δημοκρατίας μια χαρά Λοιπόν άκου τώρα Παρακαλώ Λοιπόν δεν γίνεται ο Γιακουμάτος Χτύπησε κυρία μου και κύριέ μου Ο Ταλιμπάν του Γιακουμάτου Και λέει αν δεν γίνει πρωθυπουργός του Γιακουμάτου Θα τα σπάσουμε όλα Έλα παρακαλώ Έλα πέστο. Δεν ακούω τίποτα αδερφέ μου Έκλεισε ο τηλέφωνος Συγγνώμη δεν ακούγονταν τίποτα Αλλά έκλεισε και το τηλέφωνο Δεν γίνεται Δεν γίνεται αυτό το πράγμα Οι δημοσκοπήσεις Κοίταξε να δεις τώρα από. Τι δημοσκοπήσεις είναι αυτές Πόσα χώνουν είναι Ορίστε έλα Καλώς το παλικάρι Tell him that God's gonna Man. cut him down. Tell him that God's gonna <laughs> cut him down. <laughs> you can run on for yeah. a long time. Run on. Oh, Hell, I long time. time, Run on. for a, a long να σε καλά, να σε καλά, γεια χαρά, γεια, yeah, γιά. Yeah, yeah. Λοιπόν, ένας φίλος άκουγε σε επανάληψη, λέει την εκπομπή χθες, και ήθελα να με πάρει τηλέφωνο. Ε, δεν θα με πήρες, γιατί δεν με πήρες, δεν θα βρίσκες κανέναν εδώ. Τα γνωστά, ξέρεις. The you can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Λοιπόν, κυρία μου, κυρία μου Επειδή Ο ταλέπορος Αθανάσιος Δεν, ξέρετε, είναι στα δικαστήρια πάλι Καταλαβαίνετε τώρα για το φίλο Που πήρε τηλέφωνο πριν Το φίλο, ναι, το φίδο Που πήρε τηλέφωνο πριν Είναι στα δικαστήρια πάλι όχι για να αποδείξει Ο Θανάσης ότι δεν είναι ελέφαντας Για να αποδείξει ο ελέφαντας Ότι δεν είναι Θανάσης Λοιπόν, δεν θα κάνει εκπομπή σήμερα, αλλά παρόλα αυτά πριν, πριν φτάσω εγώ στο τέλος αυτής της υπέροχης, φοβερής εκπομπής. Της εκπομπής, Α, <laughs> λοιπόν, κυρία μου, κυρία μου. Λοιπόν, θα ακούσατε όλοι τις δηλώσεις της ε, Μούσχουρη, όπου τέλος πάντων, με λίγα λόγια... Ήταν σαν τα, το βρυσίδι που άκουσα από το από το Γερμανοτσολιά που πήρε πριν λίγη ώρα Λοιπόν, μας βάζουν, τα βάζουν εμάς οι Γερμανοί, θα πρέπει να με κάνουμε Είπε, είπε, είπε οι μουσχοροι, είπε πολλά οι μουσχοροι Εγώ θα σου πω ένα πράγμα κυρανανά μου κυρανανά μου, τα στερνά μετρούν τα πρώτα Άλλο τίποτα δεν έχω να σου πω κυρανανά μου αλλά θα μάλλον δεν ήσουνε και Ευρωβουλευτήνα ή βουλευτήνα με το Πασόκ. Ευρωβουλευτήνα με το Πασόκ, δεν ήσουνε Κι μου. Και βέβαια κύρανανά μου, να σου θυμίσω ότι η Μελίνα η Μερκούρη σου και σφαλιάρα στη, στο Παρίσι αν θυμούμε, αν θυμούμε καλώς. Μπάτσα μεγάλη, ε αυτή την μπάτσα κύριο μου δεν μπορείς να την ξεχάσεις. Οπότε λοιπόν κύριε Νανά μου Τώρα εις τα του βίου, του βίου σου Φάει την ξεφύλλα σου Και ζεις εκεί με τη Μέρκελέ σου Το μάγολο σε πονάει ακόμα από την μπάτσα της Μελίνας Κυρία μου κυριέ μου Όπως είπαμε ο Θανάσης δεν θα, θα κάνει εκπομπή Δεν έχουμε βαν στα δικαστήρια Πρέπει να του εγκαταστήσω ένα βανάκι στα δικαστήρια Τα εκπέμπει από εκεί διότι δεν γίνεται αλλιώς Κάθε μέρα στα δικαστήρια είναι. Αλλά το σημερινό έχει μεγάλη πλάκα το δικαστήριο Είπαμε δεν πρέπει να αποδείξει ο Θανάσης Ότι δεν είναι ελέφαντας Πρέπει ο ελέφαντας να αποδείξει Ότι δεν είναι Θανάσης Αυτά κυρία μου και κυριέ μου σήμερα Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Για τις έξυπνε παρατηρήσει σα Και για τη συμμετοχή σας Πάνω απ' όλα Μισό λεπτό μήπως έχουμε τίποτα επίγονη Μήπως συλλάβαν το παρακαλώ. Save σε save θανάσις, save θανάσεις <laughs> Για χαρά, για save Thanassus, λοιπόν μαζί με το save uh, παρθένα φουντουκίδου του Κίδου. Τι να κάνουμε; yeah. Κύρια μου και κυρίε μου, σας ευχαριστούμε τα μάλα. Να είσαστε πάντα πάρα πολύ καλά. Για και χαρά σας. Υπότιτλοι